όχι επειδή τον ενδιαφέρει μουσική, αλλά επειδή χρειάζεται και αναζητά χαλκό. Βρέχτε. Πορτρέτο του καλλιτέχνη σε μέση ηλικία. Νεόφυτος, ο επωνομαζόμενος έγκλειστος, εγεννήθη περί το έτος 1134, εν λευκάριστης αμαθούντος. και έτης δε, Απορρίψαστα περίγάμου μου συνεχή ενοχλήση των γονέων αυτού, έφυγε προς την εντοώρη του Κουτζοβέντη Μονή. δε δεύτερον την Παλαιστίνη, επανέκαμψε εν Κύπρο και ποθών την μακράν τη κοσμική τύρβη εγκαταβίωσιν, 25 και 24 Ιουνίου 1159, κατέφυγεν εν το κρυμνώδη σπηλαίο τη Αγγλίστρα, ο και διαφόρων ορνήθων ανάπαυλα, και ιδιοχείρο περιλαξεύσα και περιευρίνα αυτό, έπειξε θυσιαστήριο, κατασκευάσα εν το και των ίδιων εαυτού τάφων. Ήδη ήρξα τον να ανα την ίσον η οσιώτης του εν το κρυμνώ της ασκητού. Ενοχλούμενος όμως ο νεόφητος υπό του καθεκάστην σειρέοντος πλήθους απεφάσισεν η να ανέλθει προς τα του κρυμνού ανώτερα μέρη κακίμι ετέραν υποδιορίξω μικράν οπήν της πολύ ανεπίβατον και εν αυτή με αδειάζην ότε και βούλομε και της πολλής και ακαίρου των πολλών από και της φίλης αναχωρήσεω και θεογνώστου ησυχίας μη εκπεπτωκένα κατά μικρών. Ούτο δε πιπόνος αναβάς επί των υπερκείμενων κρυμπνών και με καμάτου και κινδύνου λαξεύσας έκτισεν εν κελιόν αφοριστικών φρικοδέστατων. Φθονερός και θηριόγνωμος άνθρωπος, ονόματι Τιμόθεος, γυρεός μεν την ηλικίαν, μοναχός επάγγελμα, το επάγγελμα, αράπτης δε το επιτίδαυμα, κάθεται πλησίων εξ αριστερών του κελίου μου, εις κελίων και αντικρίζει ο κήπος αυτού με το κελίον μου, και εις την άκρα του κήπου αυτού, κοιτάει δέντρον ελέας, έχων κλονάριων πλαγιαστών κατέναντι του κελίου μου, το οποίον το άφησαν προχρόνων πολλών ή του κελίου αυτού προκάτοχη, και αυξάνοντας ο λίγων κατ' ο λίγων, απέρασεν την μεγάλην στράταν όπου διαβαίνει ανάμεσα του κήπου και του κελίου, και σκέπασε το κελίον έως την μέσην, και δια στερέωση του κλονάριου έστησε φούρκαν επάνω του σκέπασμα του οποίο Ταράτων στο εις του χειμώνος άνεμι, εχάλασε το σκέπασμα, ώστε ήταν αδύνατον να σταθεί άνθρωπος έσωθεν. Όθεν, θέλοντας να το ανακαινίσομεν, δεν μας άφησεν οριθείς ούτως τιμόθεος. Έβαλα πολλούς και τον εσύντυχαν. Τον επαρακάλεσα και εγώ πολλάκι και δεν επίστηκε. Τέλος πάντων, παίρνοντα άδεια, παρά τον προαιστότον του όρου, έφερα μας και το εγκρέμισαν να το ξαναχτίσουν από τα θεμέλια. Ο δε, στοχαζόμενος πως ήθελε να γίνει υψηλότερο και έμελε κατά πάσαν ανάγκη να κοπεί το κατηραμένο εκείνο της ελέας κλονάριον, έκαμε παντίο τρόπο και οι αδιποτούν μηχανή κρυπτόστε και φανερό, μετά και εταίρων πολλών, και εσχόλασε τους μαστόρους και εστάθη χαλασμένον ένα εξάμεινον. Και μάρτης βέβαιο, ο Άγιος Θεσσαλονίκης, ώστις κατατύχην αυτά στα σημέρας επέρασεν και το εθεώρησεν. Έτιδε και πάντε σχεδόν οι κατοικούντες το όρος, ήτινες και τον ήλεγξαν, αρχιερίστε και ιερίς και πνευματικοί και όλοι οι ασκηταί και μονάζοντες και ούτω μας άφησε και το ετελειώσαμεν κατά την γνώμη μου, προξενούντας μας ζημίαν επέκεινα των 150 γροσίων. Και έκτοτε πλέον δεν έπαυσεν από το να μα πειράζει και να βλασφημεί καθεκάστην το βάπτισμα ημών και τον ιερέα όπου με βάπτισε, τον αρχιερέα όπου με χειροτώνησε, τον πνευματικόν όπου με εκαλογήρευσεν και δέχεται τους λογισμούς μου, τους γονείς και όλους μου τους συντοπίτέ. Και ταύτα λέγοντας, ακαταπαύστος, άνευτηνάς αιτίας, δεν ευχαριστείτε, αλλά μας κατατρέχει και μα ζημιώνει πάντοτε, φοβερίζοντάς μας ακόμη να μας κάνει και άλλα πλίωνα ψυχοβλαβή εσχράτα και άσχημα, τα οποία εσχύνεται άνθρωπος να τα λέγει. Έτσι πάντα γίνεται να επιτίθενται οι ανθρώποι, άγρια και αλίπητα, στον κάθε μεμονωμένο του συνάνθρωπο, όμοι μελισσασμένα σκυλιά. όθεν παρακαλούμεν την ημετέραν Παναγιότητα να μη μας παραβλέψει στην τόση αδικίαν, αλλά να κάμει την πρέπουσαν εκκλησιαστικήν παιδείαν διαφορισμού και έξω εκκλησιαστικού συνοδικού γράμματος εις αυτών των αλητήριων και εις εμάς τους ταπεινούς και καταπονουμένους, έλεος να μας δώσει συγχώρησιν να αναχωρήσομεν προς καιρόν από το όρος, να υπάγομεν κατά το μέρος της Αγιωτάτης Επισκοπής Λιτζά και Αγράφων, στην χώρα χώραν φουρνά την πατρίδα μας, να αυτός με να αναπαυθεί και εμεί να ελευθερωθούμε από καθημερινά αυτού σκάνδαλα. Ο πατρίς αυτικόμη φουρνά σπέλη, φιλίτε αυθυς από χαλκαίων ρέοι, του μακαρίτου παπά παναγιώτου, ουσδη δημακαρίσωμεν άγαν εκπόθου. Και πήγε πράγματι, και ευρύς κοντάστινα, τόπον απέναντι, έχοντά τη είδωρ θαυμασίων, έπιασε ο γέρων, σκαπανεύον κατά μόνα, να χτίζει το μονιδριόν του, κοπιών, νύκτορτα και ημέρε. Όμως δεν πρόσεξε και παραβίασε το όριο χωραφιού, που τόπον να αμπέλου επιτίδιον το θεωρούσε η κατοχός του, κάποια μέγερα. Και ο ημέρε μη επιπλέον επεκτίνεστε αυτόν προσέκοπτε η κακιά γυναίκα εκείνη. Μα κι όταν έγινε το θαύμα και όλα τέλειωσαν, έτους χιλιάς από Χριστού η μία τότε, επτά εκατόν τους δέκα και τρισμία όταν πια τα κατάφερε ο ζωγράφος και συνέστησεν παραμικρόν τη φροντιστήριον ιερών και ηλιά τριγύρω από το ναό σεμνής παρθένου, κόρηση έτσι εκείνος έβλεπε το δροσερό τρεχούμενο νερό, Η σάσκισιν και σπουδήν τον εκείς βρισκομένων παιδών. Μήπως εισήχασε. Οι γονεί τους τον διέβαλαν, ως και εις αυτόν οι άθλοι τον μουλάν της λάρισας «Και μας ετζερεμέτησεν αδίκος γράφει ο τον γρόσσα των αριθμών διακόσα. Ποιος, τα αδέρφια μας. Κατάρα, κύριε, σ' όποιον το ψωμί του ποιητού. Κατάρα, κύριε, σε εκείνον που έβαλε βέβηλο χέρι στα λιγοστά χρήματα του πτωχού ζωγράφου. Χαράμι, φαρμάκι θα γίνει το ψωμί και το κλεμμένο νόμισμα καρφί πειραχτωμένο στάσπλαγνα τα στήθη, αυτών που έστερξαν τις ανομίες, στους ψεύδροκους, στους ατιμάσαντες, σε αυτούς που βασανίσανε οβραίους είτε χριστιανούς με στάνομα στρατόπεδα της Γερμανίας. Υπάρχει Θεός. Εσύ που έβλεψες με τόσην αλαφριά των πλησίων σου συνείδηση, από τώρα ακούς στις νεκρικοί σου ακολουθίες τα ψαλσίματα του πονηρού του πνεύματος τα γέλια να σαρκάζουν. Ε, ψεύτιαστε, όσο κι αν προσπαθείς τη μούρη σου για συμπαθητική και ωραία ακόμη να μας δείξει, μη χάνεσαι τη λούζιολάκερη της έρημη ψυχής σου, Ευρώπη. Στοιχεία για την αγορά χαλκού Τα συνέλεξε και τα παρουσίασε ο Γιώργος Κοροπούλης.